Κεφάλων Δέλτα, σελίδα 936, στίχη 1 ως 6, σωτήρια αποτελέσματα εκ των παθημάτων. 1. Εφόσον λοιπόν ο Χριστός έπαθε κατά την ανθρωπίνη του φύση δια της σωτηρίας μας, οπληστείτε κι εσείς με την αυτήν απόφαση του να υπομένετε καρτερικώς παθήματα. Διότι κείνος που υποφέρθηκε δι την δικαιοσύνη και την αρετήν του παθήματα στην σάρκα και υπομένει αυτά με τα πραότητο. Γίνεται τόσο ισχυρό πνευματικό, ώστε οι πειρασμοί και τα πάθη τη αμαρτία δεν έχουν πλέον δύναμη επ' αυτού. Αυτό συναισθαυρώθη μετά τον Χριστού και έχει πάυσει από τον Αμαρτάνη. 2. Δια να μην ζήσει πλέον τον υπόλοιπων χρόνων τη επιγείου ζωή του σύμφωνα με τα σεπιθυμία τη διεφθαρμένη ανθρωπίνη φύσεως, αλλά κατά το θέλημα του Θεού. 3. Κι εσεί έτσι πρέπει στο εξής να ζήσετε. Διότι σα είναι αρκετό ο περασμένο χρόνο του βίου σας, κατά τον οποίο έχετε εργαστεί με το παραπάνω το αμαρτωλό θέλημα των εθνικών και ιδωλολατρών. Συμπεριεφέρθητε τότε και ζήσατε με διαφόρου πράξεις σα ελληνεγκία, με επιθυμία, με μέθα, με άσεμνα γλέντια και φαγοπότια, με εινοποσία και με συμμετοχήνση δολολατρικά στελετά, που με τα όργια άτον επεριφρονεί το ηθικό νόμο και υβρίζεται ο στοιχειώδη ανθρωπισμό. 4. Ένεκα δε τη διαγωγή των αυτή που εξακολουθούν οι δολολάτρε να δεικνύουν, παραξενεύονται διότι κι εσεί δεν τρέχετε μαζί των ει των αυτών πλεονασμών τη Ασοτία. Εκδηλώνουν δε την έκπληξή των αυτήν με βλασφημία κατά τη χριστιανική αληθία και του Θεού. 5. Αλλά αυτοί θα περάσουν από δίκην και θα δώσουν λόγον ει εκείνων ο οποίο είναι έτοιμο να κρίνει του πάντα, του ζώντα και του νεκρού. 6. Ναι. Θα κρίνει ζώντα και νεκρού, διότι δι' αυτό ακριβώ εκηρύχθη το Ευαγγέλιον στον Άδη και στου πρώτε ελεύθερου του Χριστού νεκρούς, ώστε ούτε αφού κατεκρίθησαν και τιμωρήθησαν σύμφωνα με όσα συμβαίνουν μεταξύ των ανθρώπων δια του θανάτου, ο οποίο επήλθενε στην θνητή Σάρκαντον ω τιμωρία των αμαρτιόντων, να ζουν τη ζωή του Θεού κατά την ψυχή, η οποία, εφόσον επίστευσαν στο κηρυχθένι σε Ευαγγέλιον, εζοποιήθη υπό τη υπερφυσική ζωή του Θεού.